Έλα Αποστολή, Έλα. παγκόσμια μέρα μουσικής uh -huh. Αν δεν έχετε βάλει το χατζηδάκι να τραγουδάει δεν, είναι, δεν λέει τίποτα, δεν λέει μία Σου σφυρίζω κι αν αυγείς σου σφυρίζω Και σιγομουρμουρίζω Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ. Τόσο Άρα, πολύ σ' άρεσε Ελε φίλε, χωρίς να τραγουδάει ο χατζηδάκι ε, Επιτρέπετε, βάλατε τη Μπακογιάννη και θα βάλει το χατζηδάκι Παμ παμ παμ παμ, παμ. Θα Γιατί; Τι Έ, μουσικός κι εσύ σήμερα μας πάμε ως μέρος αυτού του κλάδου, όχι; Να βρω Ευχαριστώ πολύ για τη μέρα της μουσικής, δε! Ναι Ευχαριστώ πολύ καλό λίγο Να είσαι καλά, την ευχή μου να έχει. Την ευχή μου να έχει. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ γέροντα για την ευχή σου Ω, γέροντα η ευχή Ερώτηση, έχεις ακούσει τίποτα Για μια συνδιάσκεψη του πάμε Που έγινε πριν λίγες μέρες Καλέ ναι, πρωτίδηση, όλα τα κανάλια το είχαν Α, γιατί εγώ δεν είδα κάτι Και απέλησα ρε παιδί πιο κάτω στη δραπετσόνα, όσο να πεις με τόσες ομοσπονδίες που μαζεύτηκαν, τόσους συνδικαλιστές που παρέλασαν να το πω έτσι ε, θα περίμενες να γίνει λίγο τώρα ρε παιδί μου. συγνώμη αλλά αν, αν περίμενες από τα κανάλια να το ακούσεις δεν φταίνε τα κανάλια, εσύ θες. Σωστά. Έχεις δει, δεν το σκέφτηκα έτσι. Συγγή Εγώ... μου εσύ είσαι. Εγώ. Ελληναρά μου. Συγγή μου είσαι. Εγώ έφαγα μια φλασιά σήμερα ρε φίλε Τι Τον Καραμαλή που βγήκε και έκανε δηλώσεις που βγήκε μια φορά στα 700 χρόνια Και λέει κάτι ξέρω όχι ξαφανίζεται πέτα Η οικονομική κληρονομιά της τελευταίας δεκαετίας Είναι η υπερβολική εταιρική ενοποίηση Μια μαζική μεταφορά Πλούτου στο ανώτερο 1% από τη μεσία τάξη. Γιατί έκανα αριστερέ δηλώσει? Δεν το πιάσε κανένας δε φίλε. Μόνο εμείς πρώτοι εδώ, κάμερα σε μένα. Όπα μα τρώνει το δρόμο για ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, φίλε, δεν μα τρώνει το δρόμο για ΣΥΡΙΖΑ. Τι, Σου λέει, Εγώ κάθομαι σπίτι μου και παίζω PlayStation. Κάθε μέρα πηγαίνω στη Βουλή, κάθομαι εκεί πέρα, χαζέμπο. Δεν, δεν ενοχλώ κανένα Γιατί δεν με αφήνετε ήσυχο και με καλείτε να μιλάω? Ε, θα πω κάτι μια μαραία να μην αρέσει σε κανένα, να μην Λες να είναι τόσο δόλιο. ε. Ρε φίλε, Εγώ τον είχα ότι είχανε καεί τα εγκεφαλικά κύτταρα από το PlayStation, αλλά αν όχι δεν ξέρω. Είσαι, εισαίς από το PlayStation βοηθάς να ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυτάρων, λε. Πιστεύεις παίζει ακόμα PlayStation, δεν το έχει τερματίσει. Αφού έχει βγει το 5, ρε φίλε. Α, έχει πιάσει το 5, λες. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Έλα ρε Καλά μου καλησπέρα. Καλησπέρα Ε, τι θε, Εσένα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεν με Ένα δίνω, το... δεν με δίνω, δεν με δίνω. Έχει καταλάβει τι δουλειά κάνει το αυτή. Τι... Βάζουμε τα ακουστικά, βάζουμε τα γυαλιά, βάζουμε τη μάσκα. Πώ αναντέξει κι αυτό. Σωστό, ακραίο, ε. Ακραίο. Ναι. Κάνουμε και μουτσούνε. Κάνουμε. Μπα -μπα -μπα -μπα, αυτό που κατάλαβε. Mm, Πού τα ναι. ανοίγουμε μπροστά μπροστά με τη γλώσσα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δεν τα ανοίγουμε με τη γλώσσα. Κάνουμε και τη γλώσσα ταυτόχρονα. Μην προσπαθεί κάτι τέτοιο. Mm. Σαν του άλλου που κλειφθούν αγκώνα, έτσι. <laughs> Λοιπόν, λοιπόν είναι η πρώτη φορά που παίρνω, σε βουστάρω πάρα πολύ να ξέρει. Μου περαιθεί. Και τώρα στη Θεσσαλονίκη 23 του μηνό. Σε περιμένω. Έτσι. έτσι. 23 του μηνό πλάζ Αρετσού. Καλαμαριά. Έτσι. Θα γίνει το καμό. Το καμό. Σπόπι. Ευγενικά δωλες.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 Καλύτερη περσόνα στην Ελλάδα και θέλουμε να σε δούμε και στην τηλεόραση. Τσάμπα, γλύψουμε, ωραίος. δεν έχω μάθει, τώρα τόσοι υπουργοί γλύφουν, να μην γλύψω και εγώ λίγο. Oh, δηλαδή το κάνει λίγο καλύτερα από κικίλια, φαντάσου. Και δεν έχω ξαναδεί πει, να το να δουλεύει τόσο σκληρά. Εντω, μεταξύ, τώρα τον μόρφου. Ε? Είσαι η ζωή μου Η αναπνοή μου Ε γιατί, ε, γιατί δω. Δεν, δεν δω. έχει μπει την προσευχή ο Καζαντζίδης Προσευχή Την είπε, την είπε και αυτή Τέλος Όπως βλέπει ο καθένας το Θεό Ο καθένας έχει το Θεό του Ο μόρφου συγκεκριμένα δεν έχει το Θεό του Γλυκά μου και φως μου Το φίλι σου δώσ' μου α? Δεν τον έχει Δεν τον έχει Παπάδε αθεόφαβοι λέει θέλω να δω το Χριστό στη γη μόνο και μόνο για να δω το φόβο ο γραφισμένος στα πρόσωπα των παπάδων όλων κόσμο. του κόσμου. Ότι να είναι. ψαγμένο ε. Ψαγμένια του κόλλα, εντάξει βάριες. Έλα. Λοιπόν, να σε καλά. Να καλά φλαράκι. <στα Details>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 Έμουνα με τα Ήμια ήμουνα στον Ευρωπάνω. Αχ, τσουτσούρωσα. Yeah. 6 ώρα είχε πάει φίλε, 6 ώρα και ήμασταν ακόμα μέσα στο τέτοιο. Στο στρατόπεδο δεν είχαμε φύγει, είχαν κολλήσει από τον πάγο όλα τα για αυτά, τα μισά δεν παίρνανε πρός της, πουτάνας! Και μας λέγανε ότι κολλήσανε λέει 3 στραξιαρχείες των Τούρκων στην πεδιάτα από την τουρκική πλευρά και τα βγάλουν τελικά την άνοιξη αυτή. Έλα, πω όλοι, άκου και αυτά, ρε. Λοιπόν, ανοίγουμε το γραφείο του διοικητή, να πάρουμε τα κλειδιά για, για να πάμε στον όρθο. Τότε με τα ίμια. Και βλέπουμε το διοικητή να κλαίει και να έχει τι φωτογραφίε των παιδιών του και τη γυναίκα του μπροστά. Βίστε, βίστε τα πότα, λέει. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Πάμε μέσα στο να φορτώσω το φορτηγά και αυτά, γιατί ήμουν ο οδηγό σα χαιρματιστή εγώ. Και μετά πάω στο φορτηγό που λε και ήταν ο λογία. Γεια σου, Μπουκαλέτσι. Λοιπόν, και λέει, έλα, γεια λέει. Τα λέμε ιστορίε Μ... από το στρατό, παιδάκι μου, δεν με νοιάζει. Παρά το μα καθιστή. पάκω, <στολίξι> με την μου, λέει, μου, λέει, μου λέει έχω οικογένεια λέει και αυτά του λέω Δεν παιδί μου, ο, δημιουργία, ο. Δημιουργία, δεν μοιάζει πώς να το κάνουμε τώρα Ρε <στολίξι> μαλάκα δεν να, ακούσεις, να Για την εκπομπή γιατί για την σου Άκουσε με, humor, βρε, λοιπόν, άνθρωπος <στολίξι> με χιούμορ βρε Τι άνθρωπος με χιούμορ, δεν με έχεις γνωρίσει ποτέ Χάνεις, αυτό σου λέω Λοιπόν, Μάλιστα. και μου λέει έχουμε λέει τέτοιο Έχουμε λέει οικογένεια και αυτά και λέω είναι σου, Και πάτε στο Σοκίδια και στο το Πολιτικό Σάκο. Και πάτε το 1,01, να πάμε πάνω. Και δεν βγαίνω και φωνάζω συγγνώμη στην αναφορά. Λέω συγγνώμη, θα πάμε με ένα Σόβρακο και μια Φανέλα πάνω εκεί. Πετάει που είχε χεστεί πάνω του ένα σειρά μου. Και λέει Καλά, μου λέει. Θα προλάβει το αλλάξει Σόβρακο. Σε καρδιστικό. Με 401. πίσω από το γιο του ο Πίσω από τη γραμμή του Μητσοτάκη του γιου θα είμαι εγώ με το τουφέκι μου. Παρα*** κασίσε ρε. Να ας έρθει κόσμο να πολεμήσει για το λιμάνι της. Ας έρθει η να πολεμήσει για να περασπιστεί τα αεροδρόμια. Και ας έρθουν και οι ταλί να φυλάξουν τα ζυγαμές τους. Δεν όλοι. Ο να πάνε δεν έλα, Ναι, να το πω, έλα, για. Ελά, πάνω από 169 είναι ρε, τα χρόνια που είναι η, η Ισταμπούλ Τουρκική. Άρ, άρχισα λιγάκι γιατί βλάκα αριστερός, αριστερό, 8χρονό, η Παπαμπά, κάμψη μάνα τώρα, τελικά το βρήκα. Ε, τώρα δεν ξέρω εμεί γιατί επιμένουμε να την λέμε Κωνσταντινούπολη, από τη στιγμή, εντάξει έτσι λεγότανε κάποτε, και δεν ξέρω κανονικά ποτέ ήτανε, γιατί νομίζω ήτανε το ανατολικότερο άκρο τη παρακπάζουσα, όπω έλεγε και ο Βηστέκη, τη παρακπάζουσα ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εκεί είχε Έλληνε, Υστιανούς, είχε Εβραίου, είχε... ήταν από τι πρώτε πόλει που μπορούμε να πούμε που ήταν πολικοσμικοί. Πολυποσμικοί, πόλη... πώ το λένε, ρε. Τι τα θε, Μωρέ, τι τα θε. Γάνσε τα τώρα. Γ... Τέλο πάντων, τότε δεν ήταν ρατσιστέ στο Βυζάντιο. Αυτοί το υποστηρίζουν, ερώτηση: Γιατί είναι ρατσιστέ και πασίστε, Η Παναγία, τα πελαγάκρα του Γιατί, Μωρέ, γιατί όλο αυτό. Δηλαδή, να ανεχθώ τι μαλλιέ που για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να τραγουδά κιόλα. Όχι, όχι τραγούδι, όχι. Και τα παιδιά! Δεν αντέχετε αυτό. Πάμε φημιό. Η Παναγιά. Σταμάτα. Έχει τρελαδή ο μαλλίγα. Αχ, μου αρέσει μια. Λοιπόν, να σου πω, επιτέλου καλοκαίρι θα ανάψουμε το air να δροσιστούμε. Θα πάμε διακοπέ στα αγαπημένο μας Πώ θα ανάψουμε το air conditioner, Δεν σκέφτεσαι μετά ότι θα σου έρθει ο καθαριστικό. Θα πάρω μια βεντάλια να κάνουμε αέρα στο μα. Δεν γίνεται Δε στέλνω Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο Δεν βγαίνει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 Δεν σούργεται, εδώ δεν το έχει. Αυτό είναι πολύ ωραία για μπουλαιάκι. Για πολλού λόγου αυτό, για πολλούς λόγους αυτό για πολλούς το σκέφτεσαι. Να σου πω να το κάνετε μπλουζάκι αυτό, ωραία ιδέα. Α, ναι, και δεν θέλω και την πατρότητα, δεν θέλω να μου δώσετε. Εσύ να γιατί να σου το ανακάλυψε. Ναι, αλλά εγώ σου βάλω την ιδέα να το κάνει μπλουζάκι. Να το την Σωστό, να το κάνουμε. Να κανένα Γιατί όχι. Αυτό θα τώρα. Και θα το πάρω Άλλως φαίνεται πολύ μεγάλο το στήρος, να το ξέρεις. Α, δεν το ξέρω. Τώρα ξέρω. Είχε πει ο Καραμαλής για νταβατζίδε και βγαίνει ο Πορτοστάλτε προχτέ που έχουν πάρει του κόσμου τα εκατομμύρια Απ' τη λίστα πέτσα και λέει ότι η κυβέρνηση τρώει ξύλο. Κάτσε, δεν του έχει πληρώσει ο Μητσοτάκη με τα δικά μα βέβαια. Λεφτά. Δεν του έχει πληρώσει και τρώει και ξύλο. Δικά μα και μάτω. είναι δικά μα. Θα μα στάδινε πίσω, νομίζει. Πάει, φύ, αφού φύγανε από την τσέπη, τέλο. Ρε παιδί μου, όταν πληρώνει τον ταβατζή, τώρα εγώ με τη παλιά σχολή. Όταν πληρώνει τον νταβατζί δεν τρώει ξύλο. Mm. Αυτό λέω, είπε Σάλτε, τρώει ξύλο η κυβέρνηση. Όταν έχει τα βαζίδε, δεν τρώει ξύλο. Τώρα yes. μην αναφερθώ σε ονόματα. Και τώρα τι είπε θα... ο Πορτοσάλτε και αυτό κοιτάει και αυτό ο Λιμένα ψάχνει τι να πει και καλά κάτι που να μοιάζει με κριτική, αλλά, αλλά να είναι ό,τι πιο ακίνδυνο για την κυβέρνηση ή ένα αγώνα. Να πω κάτι. Ο Πορτοσάλτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Άρα είναι ε, α... όχι ακριβώ, δεν το λε. Ιδιωτικό τομέα είναι όταν συντηρείται με ιδιωτικά κονδύλια. Ναι, ιδιωτικό τομέα, αλλά με δημόσιο χρήμα. Άρα είναι. Ανα, ανα, ανα, ανα, Δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι. Παίρνουν τα λεφτά τη λίστα και η κυβέρνηση τρέχει ξύλο. Εγώ συμπαρίσαμε στην κυβέρνηση. Το έχει πληρώσει και. Μπράβο. Πληρώσει. Και όλοι μας. Εγώ λέω να κάνουμε κίνημα. Έλα, γεια.